Στοίχη 37-41. Τα αποτελέσματα της ομιλίας του Πέτρου. 37. Αφού δεν ήκουσαν των λόγων τούτων, την ενοχή των και κατέλαβε λύπη και κατάνιξη στην καρδία των και ύπονες των Πέτρων και στου λοιπούς αποστόλου. Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί, να συγχωρηθεί η ενοχή μας. 38. Ο Πέτρος δε τότε είπε προς αυτούς. «Μετανοήσατε και έκαστος από εσάς, εγκολπούμενος με πίστην αδίστακτον ω του και κυριών του των Ιησού Χριστών, ας βαπτιστεί δια να του δοθεί άφεση αμαρτιών και θα λάβετε την δικαίωση και των αγιασμών τα οποία ως δωρεάν παρέχει το Άγιο Πνεύμα εις τους 39. Μη αμφιβάλλετε περί τούτου διότι η δια του προφήτου Ιωήλ υπόσχησης περί της εκχύσεως και δωρεά του Αγίου Πνεύματος Εδώ δια σας και για τους απογόνους σας και διόλους όσους θα προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών από εκείνου οι οποίοι επειδή λατρεύουν τα είδωλα είναι τώρα μακράν από τον Θεόν. 40. Και με άλλους λόγους περισσότερους δημοσία και με τόνων ζωηρών εμαρτύριο πέτρο περί της αληθείας και προέτρεπε τους Ιουδαίους λέγον Σώσατε του εαυτούς σας από την φοβεράν τιμωρία που θα υποστεί η κακή και διαστραμμένη αυτή γενεά η οποία σταύρωσε στον Ιησούν. 41. Και αυτοί με νεδέχθησαν ευχαρίστως και με την καρδία τους στο λόγο και την διδασκαλία του Πέτρου και βαπτίστησαν. Και έτσι προσετέθησαν στα μέλη της εκκλησίας κατά την ημέραν εκείνη περίπου τρεις πρόσωπα.